Δημιούργησε προβλήματα, βέβαια, δημιούργησε προβλήματα. Ε, ήταν έντονα τα, τα φαινόμενα και ιδιαίτερα αυτό που έπληξε περισσότερο ήταν η περιοχή της στο Τσαίρι. Mm. Τσαίρι και Τσαίρι προς Παστίδα αυτό τον τρόπο. Ε, γενικά μπορώ από καλά ήταν τα πράγματα. Ε, απλώς αυτό που έβλεπα ήταν ότι η ε, οδηγή οι οδηγοί, όλοι προσπαθούν, είναι σε ένα άλλο κόσμο ζουνε. Ε, και όταν βλέπουν γεγονότα και βλέπουν χαλάζια και βλέπουν πράγματα, ε, δεν προχωράς, σταματάς κάπου και, περιμένει να και σε έναν καφέ. Mm -hmm. ένα καφέ Περίμενε λίγο να φύγει το φαινόμενο και μετά ξεκινήσει. Να κατασταλάξει το, το, το φαινόμενο και να, να, να βγει. Σου ε, κάναμε σήματα και αυτοί περνούσανε. Είχαμε και θελοντικές ομάδες έξω. Mm -hmm. Και τροχέ και αυτοί περνούσαμε. Κάποιοι που ερχόταν δηλαδή... από οι Ελισό πέρασαν εφιατικέ στιγμένε από ό,τι μα έλεγαν. ανεβαίνοντα ναι. και την στροφέ μύδια εκεί. Ε, ναι, εκεί, είναι mm. πάρα, εκεί είναι χρόνια τώρα το νερό εκεί πέρα και δεν είχε μεγάλη κατάπτωση. Η κατάπτωση ήταν μικρή σχετικά, δεν έφυγε κανένα βουνό ολόκληρο. Λάσπε και λασπουργιά ήταν, α πούμε, το περισσότερο που έφυγε εκεί πέρα. Αλλά πλέον, αυτοί οι δρόμοι έχουν μετατραπήσει ποτά μία. Ε, το, ε, το βράδυ, βράδυ είχαμε δηλαδή, προβλήματα. Γιατί και μετά τι εκλογέ. Το 11 βράδυ ήταν, ώρα... αλλά δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα. Όχι, όχι. Και yes. πράξη, πιστεύω ότι δεν κυκλοφορούσαν. Εχθέ, δηλαδή, εγώ πήγα και είδα και ένα τυχείο που έπεσε. Και ψάχνοντας το γκρι βλέπω ότι έργα που γινόντουσαν δεν είχε μέσα σίδερο. Τυχείο εδρόμου. Α, τυχείο εδρόμου δεν είχε σίδερο. Να. Ναι, δεν είχε σίδερο μέσα. Καίτα, και τα έχω βγάλει και φωτογραφίε. να βγω έξω, να λέω τι. Σε ποια περιοχή λέω, κύριε μετά, Στρατίου δηλαδή, αεροδρόμιο Στα εκεί είστε, Ένα τυχαίο mm. απέναντι από το Αγνογάλ Που έχει γύρει εκεί πέρα ένα να ατυχεί Και Κι άμα το ψάξεις ολοπλισμός Του δεν έχει ένα σίδερο μέσα